Το ποτάμι είναι αυτό που μιλάει και τα λέει όλα. Το τι είναι το γνωστό τι ποτάμι. Είναι τι είναι διπλή σε αυτό. Τι είναι αυτό, πό, πω, πω, πω, πά... είναι μία λέξη. Τι ποτάμι, από το τίποτα. Είναι αυτό που καθόταν η μάνα του Κίτσου. Σε ποτάμι καθόταν η μάνα ε, του, του Κίτσου. Ναι. ναι, δεν έχει ακούσει που λέει του Κίτσου. Να, Μπορεί, δεν ξέρω, έλεγε ποτάμι, δεν το θυμάμαι. <laughs> Πάντω αυτό από <laughs> μόνο είναι ένα καθαρό τι Σε λίγο που του χρειάζεται, απολυγμένη κονσέρβα, ασκουριασμένη. Απογίκατε, απογίκατε, να σε πάει και κλανιά. Αχ, αυτή η φωνή που ακούγεται του Θοδωράκη είναι η φωνή των αφεντικών του. Δεν είναι αυτό που νομίζει. Σιγά, επειδή βγαίνει τηλεοράσει και λέει ότι το πρόβλημα τη χώρα είναι ότι κάποια έργα εκκρεμούν. Έλα, παιδί μου. Είναι αλήθεια ότι εκκρεμούν κάποια έργα. Και κάποιοι άνθρωποι πρέπει να τα πάρουν. Συγκεκριμένοι άνθρωποι να πάρουν τα ίδια έργα. Έτσι είναι. Είχαμε πολλά νούμερα προ άλλο ένα, ο Θοδωράκη. Ναι, ποιο όμω, το μηδέν. Ναι. Τηλεφωνά από Θεσσαλονίκη. Μπράβο. Ακούω, γιατί χθε δεν, δεν έντιαξε να τον δω. Το ποτάμι, αυτό το ηλίθιο κατασκεύα. Το ποτάμι. Δεν το ρε... Τι ποτάμι, είναι το τυποτάμι. Μπράβο. Το τυποτάμι τυπο... είναι πιο σωστό. Πολύ... Δηλαδή, Πολύ... ότι χάσαμε 3,5 από τη ζωή μας, να το χρεώσουμε στο χατσινικολάου, γιατί να μα το κάνει αυτό. Τελείωσε. Εγώ έχω και το βίτσι, το επαγγελματικό. Καθόμουν, σαν το μάθηκα, μέχρι τι 2,5. Αυτά τα χαζοξενήχια, καλύτερα να βλέπα τηλεκύβο, καλέ. Καλύτερα να βλέπα αυτέ που χδρύνονται μια ώρα και βυζίδε βγάζουν. ίδιο πράγμα και ο θωδωράκη. Μίλαγε, μίλαγε, μίλαγε τρει ώρε και δεν έλεγε τίποτα. Ο ηλίθιο ευτυχώ γλίτωσα, δεν τον είδα. Λοιπόν, αυτό κάνει καλά τη δουλειά του, γι' αυτό τον στήσανε. Περίμενε, θε να πει ότι ήταν αισθημένο ο Σταύρο. Ποιο τον έστησε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έλαντε, έλαντε. Και το ότι είπε ότι κάποια έργα εκκρεμούν, εγκρεμούν για την ακρίβεια, αυτό είναι και αμόρφωτος. Τι πάει να πει, το είπε για το συμφέρον της χώρας, όχι για συγκεκριμένων προσώπων που υπηρετεί. Και πάση θυσία, ευρώ... Να πάντα τα δυόδια πέντε ευρώ το καθένα, πάση θυσία. Πάση θυσία, δεν φταίει αυτός, δε φταίει. Τα όρνια που κοιμούνται και τον βγάζουνε. Για να σα δω όρνια, για γιατί δεν είναι τι βγάλανε μέχρι τώρα. Είναι και όλο αυτό το παιχνίδι που έχει ξεκινήσει, θα το δει, έρχεται σιγά σιγά, καιρό το χτίζουνε, και ότι είναι, είναι απαραίτητο για να μπει στην κυβέρνηση. Αυτό. Τα... τα κανάλια με μεγάλη χαρά θα το πάνε προ τα εκεί. Ο... Ήδη έχουν αρχίσει. Ο... Αλλά όπω κατάπιε τι δημοσκοπήσει την ερώτηση η θυσία στο ευρώ και έλεγε Πάση θυσία, έτσι θα καταπιεί και ότι είναι απαραίτητο ο Σταύρο να μπει στην κυβέρνηση και όχι το εθνίκη ο καμένο. Όχι ότι ο καμένο είναι κανένα σοβαρό. Λέω. Πώ εδώ ο ποτάμι είναι. Αй, το, το τίποτα ποτάμι. Ότι ποτάμι είναι... είναι ένα, ναι. Ότι ποτάμι, ναι. Νομίζω πρέπει να είναι και ένα καλάκι κάτω γιατί είναι και ο Δεν τον ενδιαφέρει που θα πάει το μεροκάματο και η σύνταξη μεροκάματο καλά μαύρη κατάσταση. Παιδί μου, τον ενδιαφέρει που θα πάει το μεροκάματο. Να πάει το μεροκάματο στα φυτικά του. Πώ δεν τον ενδιαφέρει. Εσύ γιατί πιστεύει ότι υποστηρίζει τα γαρσόνια και να γίνει μόλι γαρσόνια. Γιατί πρώτο ο ίδιο είναι γαρσόνη αυθινών που το βάλανε. Πώ να μην γίνει με γκαρσόνια κάτω όπως εμένα, Να, λέω και την αλήθεια. Είμαι 20 χρόνια στην τηλεόραση. Αυτό δεν το ξανάπε. Στεναχωρέφτηκα. Εγώ λοιπόν που έχω πολλού φίλου γκαρσόνια και ανθρώπου που δουλεύουν και στη λάτσα των εστιατορίων. Λαντζέρη, είμαι ψηφοφόρο του ποταμιού. Αγόρι μου, αυτά είναι. Τι την πλένει στην παραμάνα. Αμέ. Αγάπη και μου. Και με το δεξί και με το αριστερό. Κόπα. ποταμίσιο, δρε, φίλε κρατά αποστάσει. Σωστό, σωστό. Η Ένωση Γονέων και Κυδαιμών Σπάτων Αρτέμιδα με αφορμή την ε... Επίτιο από την λήξη του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, Διοργάνωσε μαζί με τον πολιτικό οργανισμό του Δήμου μα ένα διαγωνισμό ζωγραφική με θέματα τα παιδιά ζωγραφίζουν για την ειρήνη. Το ωραίο ρέω αυτή στην περίπτωση ποιο είναι. Το ωραίο είναι ότι κάνει τα παιδιά να πιστεύουν ότι υπάρχει Ειρηνι, θα έρθει. Τέλο πάντα. πάντα. Λοιπόν, ο μόνο που διαφώνησε με όλη αυτή την ιστορία που πάει να γίνει είναι ένα δημοτικό σύμβολο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο είπε το εξή. Κακό κάνουμε κουβέντα για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, καθώ το μυαλό του έρχονται σκελετομένα παιδιά, αντιστοιχία, νεκροί και κάθε γύρω από αυτό. Καλό θα ήταν λύτε να ζωγραφίσουμε μια σκηνή εποχή τέτοια για τη φύση ή κάτι ανοιξιάτικο τέλος πάντων. Δεν είναι ουτοπιστής ο άνθρωπο, Τι να λέμε τώρα για την ειρήνη και μαντιακίες. Έλατε πρώτη φορά. Σου γράψεις ένα λουλουδάκι που υπάρχει. Το λουλούδι υπάρχει. Το βλέπεις. Έλαντε, έλαντε, το Εγώ ομένου το... ήταν να σου πει να ζωγραφίσετε και την ελπίδα. Τι είναι από πρώτη φορά. Καλό. καλό, καλό. Αυγύο πάνω ζήτη να πήρε από την αριστερή του πλευρά ότι είμαστε παν και τι θα πεθάνουμε. Τι φυλακή ή πανθοχή και θα πεθάνουμε. Θα μπορούσε να το πει αυτό που δυσκολεύει τη συνθήκη είναι αυτό που είπε στο από αριστερή πλευρά. Μπορούν να το δει, κεντροαριστερά να το διάζει. Α, α, παιδη α παιδη. Δά, το ανοίγουμε λίγο, το ανοιχουμε, το ανοιχμό. Μα αρέσει γιατί είσαι στη γραμμή των καναλλιών. Κέντρο αριστερά, κέντρο αριστερά. Να μπει και ο στάβρο μέσα να τα βλέπουμε όλα κεντρο αριστερά. Στο αυτό ότι ο στάβρο είναι κεντρό, ξαφνικά ότι τα ο Τζήμιρο και Σπαρταράει κάτω. <laughs> Εξαφανίστηκε από προσώπου τη. Ποιο ο Σταύρο υποεκπροσωπείται στα κανάλια, δεν τα έχει μάθει. Αποκλεί. Ναι, καλέ, το είπε ο ίδιο. Αλλά επειδή υποεκπροσωπείται, αυτό θεωρεί ναι. ότι η εκπροσώπηση είναι αν είναι καλεσμένο μέρα παραμένα στα κανάλια. Αν οι ιδέε του και όλο το σύστημα τον σπρώχνει χωρί να λέει το όνομά του, αλλά στο κάνει την πύλα, αυτό δεν θεωρεί η εκπροσώπηση. Και... Είμαι κακοήθη. Είμαι κακοήθη. Είναι αλήθεια. Έλα, κακάρι <ΠΣ> μου, όπω φαίνεται να έχει δει κανεί, να θριαμβόσει μόνο ταξιδιτικά. Κοράκι μου, έλα. Πού είσαι, αγόρι μου, να θα μιλήσουμε πολιτισμένα σήμερα. Εγώ... Σε βαριά είμαι λίγο όταν είσαι πολιτισμένα, τέλο πάντων. Να, ναι. Καλά, καλά, δεν κάνω γα... άκου λοιπόν. Τώρα δεν μου λε, θέλαμε τόσο καιρό, φωνάζανε, εντάξει, να έρθει ο, τσί, ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ πάνω, να γίνουν όλα καλά κλπ. Εσύ τι βλέπετε τώρα, ρε μά... Και που διώξατε το Σαμάρα, βλέπετε κάποια διαφορά. Δηλαδή, όλα τα τσιριζάκια και τα τσιπράκια που ψηφίσατε, Τι είδατε, Όλο κουλοτούμπα στην κουλοτούμπα μα πάει κάθε μέρα και μια καινούρια κοντά. Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια, δηλαδή. Λε, ρε, Τουλάχιστον ρε, μάτια, η άλλοι ήταν ειλικρινεί. Θα, θα σα πούμε το αίμα, πιστεύω. θα σα πούμε το αίμα, το πίνουμε. Όχι μαλακίες, γύρω-γύρω, δεν το πίνω, δεν το πίνω ξαφνικά. Ήρθε μεγάλη δίψα, θα το πιούμε. Το λέγανε από την αρχή, Σαμαρικί. σούπα, θα μιλήσω πολιτισμένα, Σήμερα σήμερα είναι καραίωση. Καραίωση. Παραίωση. Παραίωση. Για... Ο πολιτισμός ο δικός σου είναι όμοιος με αυτόν του Σαμαρά και του Άδωνη και Ακροδεξιός δηλαδή. και πολιτισμός μαζί δεν πάνε, είναι έννοιες αντίθετες Να ρωτήσω κάτι, σε παρακαλώ. Αυτού δεν μπορεί να του πει τώρα το μεσημέρι που είναι να μην εκφράζονται με τέτοιε εκφράσει. Ο κόσμο είναι στο τραπέζι, επιτρέπεται να λέει χέσου και κάνει και δει. Α, παπά, πα. τέτοια ώρα τρώνε εσεί, γιατί βρίσκεται τέτοια ώρα στο τραπέζι. Σε παρακαλώ, πε του να μην εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο. Εσεί το κάνετε εικόνα αυτό και ιδιάζετε. Εγώ τρώω αυτή την ώρα και ακούω αυτέ τι εκφράσει. Είναι σωστό αυτό το πράγμα, Δεν είναι σωστό να τρώτε τέτοια ώρα, αλλά τέλο πάντων. Θα το πω εγώ, θα το μεταφέρω. Παρ' όλα αυτά, τι τρώτε κι εσεί ότι δεν διορθώνονται τα πράγματα Δεν είναι εύκολα τα πράγματα για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ Ας το έχουν υπόψη ναι, Θα τους το πω, γενικώς να χαίζονται. Θα το χαίζονται Είναι ας. ο κόσμος που τρώει αυτά Τι ψηφίσατε Άσε τώρα τι ψήφισα εγώ Παίζει ρόλο τώρα τι Παίζει εγώ. ρόλο γιατί ίσως πρέπει να τα φάτε Απαντήσω και στον Θεοδωράκη, επειδή το μεροκάματα στη Γερμανία είναι 8 ευρώ η ώρα, δηλαδή 60 ευρώ η μέρα, εγώ δέχομαι να γίνω σερβιτόρος και άμα θέλει να πάρει και την Ελλάδα η Μέρκελ, να πάρει και την Ελλάδα. Αρκεί να μας δίνει τα μεροκάματα της Γερμανίας. Ακριβώς όμως. Για να μην παρεξηγηθούμε, ο Θεοδωράκης θέλει να δώσει μισθού Κίνας. Να γίνουμε σερβιτόροι αλλά να έχουμε μισθού Κίνας. Δεν εννοούσε ο τρει μέγη σε στάβρο ερώτησε περιγραφή του χρέου ότι το χρέο είναι δισανάλο με τη χώρα. Είναι μικρή η χώρα για τέτοιο χρέο. Δηλαδή αυτό που έπρεπε να σημειώσει είναι ότι το χρέο δεν είναι δισάνω με τη μαλακία τη χώρα. Δεν έχει να κάνει με την έκταση. Mm -hmm. Αυτό το πήρε με την έκταση μόνο. Γιατί βλέπει Είρο... μόνο εκτάσει. Σου λέει πού έχουμε κτάσει να χτίσουμε δύο όδια να κάνουμε δημοσία έργα. Τι εγκρεμότητε υπάρχουν. Ναι. Υπάρχουν τόσα έργα που εγκρεμούν. Τόσα έργα που εγκρεμούν. Το εγκρεμότητε σου γράφει με γάμει μεγάμα κάμπα. Είναι το γκρεμό, παιδί μου. Αλλά και για τον κρεμό υπάρχει λύση. Να φτιάξουμε γέφυρε με διώδια, eh. Η ερώτηση παρ' όλα αυτά ήταν: Ποια είναι η θέση του για τη διαγραφή του χρέου. Έχει θέσει, έχει θέσει. Mm. Καλέ, εξώστη. Εξώστη mm. βλέπει πιο καλά, έτσι λίγο όπω να τραβάς με drone, με, με λιτοτεράκι. Είναι καλό ο εξώστη, είναι τη Στον εξώστη είσαι εκεί, αλλά δεν σου έχουν πάρει χαμπάρι ότι είσαι εκεί. Στην κρίσιμη στιγμή, τσουπ, κατεβαίνει και λε: Εδώ ήμουν πάντα. Και ξαφνικά βλέπει το Σταύμβρο σε ένα υπουργικό. Έχει. Μιλάω με παραβολέ, το ισό χριστό έτσι. Άντε μανάρι μου να γίνουμε λίγο Ευρώπη να αγοράζουμε με την κάρτα Περίμενε παιδί μου, έρχεται το καλοκαίρι Έρχεται, να πάμε στον μπακάρι να αγοράζει ένα ψωμί, εγώ λεπτά να δίνεις την κάρτα Το, το καλοκεράκι Αυτό, στην ακρογιαλιά Στα πιστωτικά Ποια ακρογιαλιά παιδί μου, okay. στα πιστωτικά okay. Δώσ' μου ένα φυλάκι Στα τραπεζικά Τα ιδρύματα, τα ιδρύματα Φώνει πάνω στη γη Ω, okay. oh, oh, oh. φώνει στη γη Γεια σου, Αποστόλιο Μορφόπεδο. Όπα και λίγα λε. Αποστόλιο ευτυχώ οι τουαλέτε που δεν έχουν μιλιά να μιλήσουν. Γιατί άμα μιλούσαν εκεί που είχε ζωβενιζόλου θα βομπούσαν τα καημένα. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι δεν μιλάνε αλλά ψηφίζουν. Έλα, ναι, αφού είμαστε ζώαρε, αφού έχει ζώα έξω. Να τι να κάνουμε, Αποστόλιο. Τα μυαλά τα καλά είπαμε. Φύγανε στο εξωτερικό και μίλανε τα ζώα με στο Μαντρίνα. Το κακό δεν είναι ότι υπάρχουν ζώα. Το κακό είναι ότι δεν έχουμε μάθει πώ να ζούμε με τα ζώα. Ακριβώ, είναι και αυτό. Ήδη που λε λέ, καμιά φορά κάτι Καμιά φωσυνα είναι χυλοκημένα. Ο ζατζή μας έχει στα ότι παξιμάδι και τρώνε, ότι ο ότι δεν προλαβαίνει από το να Αν μας τώρα. Πάντως να σου πω την αλήθεια για το Βενιζέλο και εγώ αυτό πίστευα. Είναι αυτό που λέμε. Δεν είμαι χοντρό, μια καλή τουαλέτα είναι. Αυτό πίστευα κι εγώ. δεν Συγχαρητήρια στο Θήμιο, το είπε, μπράβο του! Τι είπε? Θα είπε μόλι τώρα στην κλεισούρα, πάνω και στην καστοριά, ότι οι Γερμανοί σκοτώσαν και 200 τόσα άτομα, χάρη στο ΕΑΜ! Που έκανε στου Γερμανού και ω οι Γερμανοί σκοτώναν τον λαό, Αλλά δεν μα είπε ο Δήμιος, την το όπω ακριβώ το είπε. Τις, Για πες. Τι περιουσίε αυτών που σκοτωθήκαν τη πήρε το ΕΑΜ, το πουκουέ, πήρε. Κυρίω καλέ, πώς το κτίριο στον μπράβο, στο δείτε. Δείτε. Αν είσαι κύριο στο πάνω σε ποτάμι, έχει ακούσει να χτίζουνε. Σκέψου τι έργο έγινε από κάτω. Αρχίζει, αρχίζει και αλλάζει και μ' αρέσει. Ιδιωτικό σιδηρόδρομο, σιδηρόδρομο έχουν από κάτω μετρό δικό του. Από τις περισσοίε αυτές. Ακούω τώρα το λαό που λέτε για το Σάκη. Έλεπα χθε τι ειδήσει που έδειχνε μετά συνεδέυξη από κόσμο κλπ. Και, και είναι ένα κορτσάκι και λέει πολύ καλό ο Σάκη κλπ. Δεν θα περίμενα να μπήκε κανένα τραγούδι λέει. <σίλωση> Ευαρέθηκε γιατί <σίλωση> πήγε το κορτσάκι εκεί να ακούσει το μακαρόνι με το κοιμά <σίλωση> ή το 1992 και τα γνωστά τραγούδια του το Έλλαμ και αυτά. Και πάει ο άλλο και τη λέει τη ζωντανίνα και το τετράφιλο δάκρυ. <σίλωση> Περίμενα, λέει, να πήκε καμά καινούργια ναι, καμά άλλο τραγούδι, λέει. Αλλά... <σίλωση> πήγε παιδί μου ο Σάκη και έλεγε το ήλιο νοητέ. Αυτά τα μαθαίνουμε στο σχολείο, όχι στη συναυλία. Όταν πα στη συναυλία θε να ακούσει κάτι άλλο. Πού δεν μαθαίνει τη σχολεία. Να σου πω μια δημοσκόπηση που κάνει εδώ πέρα με τι φιλανδίε, με του γεροτοκόρε που μαζευόμαστε. Ψυλο τα. Μου αλλά πες το Αλλά συγγνώμη Όχι εντάξει δεν θέλω να σε προσβάλλω Απλά σου μιλάω όπως σου αξίζει Γιατί μου αξίζει Τι ψήφισες μωρί Σύριζα ψήφισες Τα βλέπεις τώρα <συρίζω> Γι' αυτό σου αξίζει Τέλει να σου μπόρε και τη δημοσκόπηση Για να σκάσεις κατούλη Λοιπόν όλοι οι πιλενάδες Μεστε γύρω στο 45 43 για την ακρίβεια Αχ και δεν σεβάστηκα την ηλικία σου μωρί Συγγνώμη Λοιπόν, όλε ψηφίζουν εντό ευρώ. Πάση θυσία, όλε όλες, Όλε? Εκτό από μένα που έχω βγει από το ευρώ εδώ και ένα μισή χρόνο. Έχει βγει από το ευρώ, πρακτικά έχει βγει από το ευρώ εννοεί. Όχι, κανονικά έχω βγει από το ευρώ. Δεν έχω ευρώ στην τσέπη. Αυτό είναι. Δεν Περιμένω από τον άντρα μου να μου δώσει λεφτά, από τη μαμά μου να δώσει χαρτιλίκε. Καλά, κάτσε και περιμένω. Για αυτό ψευσιζίζει, λοιπόν... επειδή εμά δεν περιμένει. Και κάθε μέρα για τι επόμενε δεκαετίε θα ξεκινάτε με τον εχθρόντα φουσάτα. Τα εχθρόντα φουσάτα περάσαν σαν τολίβα που πουκέι τα σκατά. Το λέτε και το εννοείτε, δηλαδή. Το εννοώ. Και στο είπα και μια ενδιάμεση, έτσι για να γουστάει. Δεν το κάνουμε όμω στην αρχή. Έτσι. Να έχουμε κάποιου που να εννοούν αυτά που λένε. Εμεί είμαστε αυτοί, γα το στανιώ μου. Τι μα έκανε η μοίρα, με. ναι. Ποια μοίρα με βαραίνει, πιο <Τι> ματή <μάτι> στο <νερό> και και μια αγάπη πρώτου να τη χαρώ σαν πλοίο που να βάγησε, σαν ουφαρό που μάτισε στις ρίμνες μέσα το φως. Ό, από Ως, μόνο. ως μπαλούρδες πως προσπάθεια κάνεις για να βγεις φάλτσος Τι να κάνω παιδί μου, ξέρεις ότι είμαι καλήφανος Και το χαλάω, το κόβω λίγο για να Τσαλακώσω την εικόνα του ήρωα ε, Ναι, αλλά είναι ο μόνος που κάνει αντιπολίτες Στο ΣΥΡΙΖΑ εκεί πέρα μέσα Εκεί καταντήσαμε, εκεί, εκεί μας κατάτησαν οι Ά, η από εδώ <ΣΣΣΣ>